στο τούβλο για να ξαναχτίσεις θα πρέπει να του ξύσεις την αμοκονία mm -hmm. να το ισώσεις και να το φέρεις στα ίσα mm -hmm. Μου λέγε ένας ε, χτίστης στο χωριό μου mm -hmm. ότι του λέω κληρονομήσαμε ρήπια και μου λέει και τι σημαίνει αυτό Λέω ότι είναι ρήπια. Εγώ πληροφορήθηκα και το λέω δημοσίω. Άμα πάρει το τούβλο για να ξαναχτίσει, θα πρέπει να του ξύσεις την αμοκονία, yeah. να το ισώσει και να το φέρει στα ίσα. Ε, χτίζουμε. Όπω έχετε καταλάβει, χτίζουμε. Είναι ο Μπαλαούρα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο πληροφορήθηκε, όπω λέει, ότι άμα πάρει το τούβλο, πρέπει να ξύσεις την αμοκονία για να το ξαναχτίσει. Με τα ίδια τούβλα δηλαδή, πάμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Το παλιό έχει μείνει στο παρελθόν, το ξύνουμε λίγο. Το παλιό είναι το τούβλο. Το ξύνουμε και ε, χτίζουμε το καινούριο μετά και με τα παλιά τούβλα. Θα δώσουμε μια, φίλε μου, όπω λέγαμε παλιά, μια νέα ε, όψη στο κτίριό μα. Έχει γκρεμιστεί εδώ μεταξύ, είναι ερήπια. Το παραδέχτηκε και ο ίδιο ο Μπαλαούρα. Το λέει εκεί κάτω στου συντοπίτες του. Και αυτοί τούλου απαντάνε με τα τούβλα και το χτίσιμο. Ω αισιόδοξο μήνυμα, έτσι ξεκινάμε σήμερα, ω κάτι αισιόδοξο ο Μπαλαούρας χτίστης μαζί με τους υπόλοιπους εκεί, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ να χτίζουν τα καινούρια αφού έχουμε βγάλει την αμοκονία από πάνω όπως πολύ ωραία λέει ο βουλευτής ο βουλευτής είπε και άλλα δεν είπε μόνο αυτά για τα τούβλα που ακούγονται πάρα πολύ όμορφα και πολύ αισιόδοξα εδώ που έχουμε έρθει είπε και άλλα είπε για τις πιθανότητες να αλλάξουν τα πράγματα νομίζω ότι η κίνηση που έγινε στο προχθεσινό Eurogroup και έδωσε ένα μήνυμα ε, που δεν είναι, είναι το αντίθετο από αυτό που υπήρχε στο Eurogroup της 22 Μαΐου Άρα ε, κερδίσαμε ε, ε, Κερδίσαμε βεβαίως γιατί πρώτον αυτό δεν είναι αποκλεισμένο είναι ενδεχόμενο με μεγάλες πια πιθανότητες η Ευρω, το Ευρωπαϊκή και Ευρωπαϊκή Τράπεζα να δώσει την πιστωτική επέκταση mm. αλλά δεν είναι σίγουρο Με μεγάλες πια πιθανότητες η, Ευρω... το... η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δώσει την πιστοτική επέκταση. Αλλά mm. δεν είναι σίγουρο. Mm. Ε... Άρα κερδίσαμε. Ε... Κερδίσαμε βέβαια. Mm. Είναι ενδεχόμενο με μεγάλες πια πιθανότητες, αλλά mm. δεν είναι σίγουρο. Ο ίδιο άνθρωπο για το ίδιο θέμα, τι θα γίνει με τι ποσοτικέ χαλαρώσει, με κάτι αισιόδοξο, όσο αισιόδοξα μπορούν να όλα αυτά που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από, την, από το Eurogroup, μεγάλε πιθανότητε, αλλά δεν είναι και σίγουρο. Παρ' όλα αυτά, αυτοί είναι εκεί για να εφαρμόζουν, να νομοθετούν, να ψηφίζουν, να στηρίζουν κιόλα. Γιατί εκεί είναι το κωμικό, ότι τα στηρίζουν όλα αυτά, επειδή υπάρχουν μεγάλε πιθανότητε, αλλά δεν είναι και σίγουρο. Τώρα, αν πέσει στο ένα, έχει καλό σύμφωνα με τη λογική του. Αν πέσει στο άλλο, στο δεύτερο ενδεχόμενο που δεν είναι και σίγουρο, γιατί υπάρχει και το τρίτο ενδεχόμενο, να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά, όπω έχει συμβεί πολλέ φορέ στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, πορεύονται με τον ίδιο τρόπο, αισιόδοξοι κάθε μέρα θα βγει πάλι στο παράθυρο, να πει στη νέα κατάσταση, νέα δεδομένα να θέσει, νέα επιχειρήματα που μπορεί να έρχονται σε κόντρα με τα προηγούμενα επιχειρήματα τη προηγούμενη κατάσταση. Αλλά αυτό δεν ενοχλεί καθόλου. Τον κάθε μπαλαούρα γιατί είναι πάρα πολύ όλοι αυτοί Χθε Και Μίκη Θεοδωράκη στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Χοροδία Μεγάλη. Ήταν και ο ίδιος από το καροτσάκι. Δεν ξέρω αν είδατε τις φωτογραφίες, στα πλάνα. Διεύθυνε την ορχήστρα και κυρίως τη χοροδία την Μεγάλη. Ε, το απόσπασμα που θα ακούσουμε δεν ακούστηκε εκεί χτες βράδυ. Αν και θα έπρεπε. <ΣΣΣ> Δικό τους και δικό μας Αυτό το χρέος Είναι δικό τους Και δικό μας Έχει ένα λάθος το τραγούδι Αυτό το χρέος είναι δικό τους Και δικό τους δεν είναι δικό μας Αυτό το χρέος μπορεί να γίνει μια διόρθωση Κατά τα άλλα το σώμα που να θα φορέσουμε γραβάτες Νομίζω ταιριάζει Σύμφωνα πάντα με την λογική Και το, την ατζέντα Της γραβάτας που έχει θέσει Αυτή η κυβέρνηση. Ε, οι πολιτικοί κάνουν σαρδάμ, γενικώ είναι κάποιοι πολιτικοί που κάνουν τα καλύτερα. Ε, ο Κυριάκος Μητσοτάκη έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο, δεν το έχουμε πειράξει καθόλου, θα το ακούσετε, σας το αφήνω για έκπληξη, θα το καταλάβετε αμέσως. Ναι, το είπε έτσι ακριβώς όπως θα ακουστεί. Είναι μια φραστική διατύπωση αισιοδοξία, η οποία όμως, λυπάμαι που το λέω αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από γραμματικά δεδομένα. Για να βγει η χώρα στι αλλαγορέ. <Και> για να βγει η χώρα στις αλγορές, θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό να ενταχθούμε στο πρόγραμμα ποσοτική χαλάρωση. Είναι ένας τεχνικό όρο για του ακροατές μα. Για να βγει η χώρα στις αλγορές θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό να ενταχθούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Συγκέντως πρέπει να είμαστε όλοι! και ο Άδωνη από πίσω Έτσι λοιπόν η χώρα για να βγει στις αλλογουρέ. Το είπε έτσι ακριβώ. Τι σκεφτόταν τώρα στη συνέντευξη που έδωσε στον Σρόιτερ προχθέ στον Αλφα. Είπε ότι η χώρα πρέπει να κάνει κάποια πράγματα για να βγει στι αλογουρές Όχι στι αγορέ, ήθελε να πει. Τώρα το άλλο πώ το έβαλε μπροστά και το πήγε και ουρέ προ το τέλο. Κανεί δεν κατάλαβε. Στο μυαλό του Μιτσοτάκι δεν θέλουμε να μπούμε. Εύκολο είναι μάλλον μ, αλλά δεν θέλουμε να μπούμε. Με βάση περιπτώσει ότι. Εμπάς περιπτώσει Ως Θεός έβγαλε κάτι πάρα πάρα πάρα πολύ καλό Το οποίο θα μας συνοδεύει Φαντάζομαι και τις δικές σας αγωνίες Για το που ακριβώς βγαίνει η χώρα Γιατί πιο πιθανό είναι να συμβεί αυτό που λέμε Μητσοτάκης Παρά αυτό που λέει ο Τσίπρας Ότι κάπου θα βγούμε θα βγούμε Αλλά μάλλον θα είναι οι Παρά οι αγορές Σημεριν το παρετηθείτε ε, Μαζεύονται όλοι αυτοί εκεί Πολλοί, όπω και την προηγούμενη φορά, για να ζητήσει να παρετηθεί μια κυβέρνηση, να έρθει η άλλη κυβέρνηση. Είναι πολύ σοβαρό το αίτημα, είναι και πολύ ωραίο και πολύ βαθύ ω αίτημα. Κάτι τέτοιο είχαν και οι αγανακτισμένοι. Θυμάμαι να φύγει ο Γιώργο Παπανδρέου τότε. Ήρθε ο Σαμαρά που έκανε τα και χειρότερα. Στην πορεία και κάποιοι άλλοι είχαν ένα άλλο αίτημα να φύγει ο Σαμαρά. Και ήρθε ο Τσίπρας που έκανε ίδια και χειρότερα. Με κεφαλαία εδώ. Οπότε όλοι αυτοί που ζητάνε να παρετηθούν οι κυβερνήσει, αλλά να μείνουν τα έργα των κυβερνήσεων πίσω. Να μείνουν τα μνήνια, να μείνουν νόμιμη γιατί για αυτά δεν θέλει κανένα στέμμα. Έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όλοι λοιπόν όσοι θέλετε, το βράδυ έχετε εκδρομί. Δηλαδή τώρα έλεγν Άρ παιδιά, μα αυτά που ακούδε θέλετε το λάστιμα στο θέμα. Αυτά που βλέπετε κάθε μέρα δεν διασχάνουν να θέλετε να πάτε κι εσύ και τα παιδιά, και τα γκόνια γραμμή σα. Κι φίλτε συγκέντρωση που πάει, δείτε, πρέπει να είμαστε όλοι μη το χάσετε με τίποτε με κανέναν τρόπο τέτοια καταβλητική γρουμή, ε, δεν θα ξανακάνει, θα με θυμηθείτε να πάτε και θα, θα μου πείτε αν δεν δίκιο ήταν το κάτι άλλο Πάτε, δείτε, πρέπει να είμαστε όλοι! Μην το χάσετε με τίποτα, με κανέναν τρόπο! Τέτοια καταπληκτική δρομή ε, δεν τα ξανακάνει! Πάρτε και κεφτέδες αφού είναι εκδρομή. Στρώστε και τραπεζομάντιλα κάτω ότι πρέπει εκεί στο Σύνταγμα. Μαζεύονται λοιπόν σήμερα με αίτημα να φύγουν αυτοί, να έρθουν οι άλλοι. Πολύ ωραίο και σοβαρό αίτημα, επιμένουμε εμεί. Γι' αυτό βάλαμε και το Μύρισε Θυμάρη και ο Βασιλικό, επειδή έχουμε και καλύβασα λίγο πιο μετά το άρθρο το περίφημο για τη Χούντα. Και γενικότερα, επειδή υπάρχει μία τάση η δεξιά, αυτό που αποκαλούμε όλοι η δεξιά. Ο καθένα έχει 15.000 ερμηνείε μέσα στο κεφάλι του, ναι. Αλλά υπάρχει μια τάση να εξυγχρονιστεί η δεξιά και παρά τι όποιε προσπάθειε βλέπει ότι δεν μπορεί με τίποτα και τη ταιριάζει απόλυτα το μύρισε θυμάρι και βασιλικό σε ένα πολύ ωραίο άσμα. Πάρα πολύ ωραίο έτσι, δυναμικό, με ωραία μουσική. Δεν είναι και τόσο καθαρή εκτέλεση γιατί έρχεται από τα βάθη τη ιστορία. Κάπου ήταν και ύμνο τη Σονέδη, γιατί μιλάει για τη γαλάζια γενιά, για το ζέρβα, τον ψαρό και όλα τα. Υπόλοιπα, αλλά ας μείνουμε λίγο στους αριστερούς γιατί ο Μπαλαούρας που είναι αριστερός πρέπει να σας θυμίσουμε έχει μια αξία να το θυμόμαστε αυτό μιλάει και κάποια στιγμή το ρωτάνε η δημοσιογράφη και ρίχνει την περίφημη φράση αφού έχει επιχειρηματολογήσει το δεν έχει σημασία Με την απόσταση του Ιερομού τι έγινε δεν τελείωσε το μνημόνιο ανοίγει όμω ένα δρόμο, ένα φω αν θέλετε έτσι, το οποίο δείχνει ότι το 18 Το πιο πιθανόν, ναι. πάλι μιλάω έτσι, ναι. δεν ναι, λέω σίγουρα, <συγχα> το πιο πιθανόν είναι να τελειώσουν επιτέλους για τη χώρα μας, τα για τον λαό, τα μνημόνια. Ωραία, άμα Μάλιστα. τελειώσουν τα μνημόνια, τα μέτρα που έχετε ψηφίσει για το 19, που είναι μετά μνημονίων, ναι. θα είναι μεταμνημονιακά ή δεν θα υπάρχουν Κα, τα μέτρα. Τα μέτρα θα υπάρχουν, όπως ξέρετε κι εσείς, θα υπάρχουν. Αφού τελειώσουν τα μνημόνια. Δεν έχει σημασία. A kwanzi on was specjalizade a Θα έχουν τελειώσει τα μνημόνια, αλλά δεν θα έχουν τελειώσει οι νόμοι και τα μέτρα των μνημονίων και όλα αυτά τα πακέτα. Αλλά αυτό όμω για τον, βουλευτή δεν έχει, τον αριστερό βουλευτή δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Φέρτε τη λογική εδώ, να τη βάλουμε κάτω, να τη χτυπήσουμε, γιατί δεν γίνεται αλλιώ. Αναζητούμε όλη τη λογική με όλα αυτά και νομίζω κάνουμε λάθο. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει κανένα απολύτω νόημα να αναζητά τη λογική, γιατί ένα σοβαρό άνθρωπο με αυτοεκτίμηση δεν βγαίνει να πει θα έχουν τελειώσει τα μνημόνια, αλλά θα έχουν τα μέτρα. Γιατί ούτε το πρώτο μνημόνιο τελείωσε, αν και ήρθε άλλη κυβέρνηση, ούτε το δεύτερο μνημόνιο τελείωσε. Τυπικώ τελειώσανε το πρώτο και το δεύτερο, αλλά έμειναν τα πακέτα πίσω και οι νόμοι. Προσθέθηκε σε αυτό και το τρίτο μνημόνιο, και δεν πρόκειται ποτέ κανένα νόμο, καμία διάταξη, κανένα φόρο να αλλάξει από τα μνημόνια. Οπότε, τι νόημα έχει να πούμε ότι τελείωσαν τα μνημόνια, όταν τα μνημόνια θα είναι εδώ. Αφήστε που θα έρθει το τέταρτο και το πέμπτο. Το τέταρτο έχει ψηλοέρθει. Θα έρθει και το πέμπτο κανονικά. Όσοι βλέπουν και ξέρουν τα μεγέθη το θεωρούν έγκλημα. Σίγουρα αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Η θα είναι στη μία πλατεία. Από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι και στην άλλη πλατεία. Θα μαζευτούν ΣΥΡΙΖΕΙ να διεκδικήσουν να μείνει η κυβέρνηση ε, όπως έχει, γιατί μεγαλουργεί. Πρώτα κάνουμε εμείς εδώ, σε μια άλλη πλατεία. Μπορεί και στην ίδια να ανταμώσουν οι υπόλοιποι. Αλέξη, μας οδηγείς ΣΥΡΙΖΑ! ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ του ΣΥΡΙΖΑ, Kupra to i Merkel! obraz ese o Przewodniczący! Ese, ese o Przewodniczący! Kupra jest Είναι ο μόνο πρωθυπουργό που έχει περάσει και έχει αρχίδια. Θα σα το πω έτσι απλά. Ο Τσίπρα θα τα καταφέρει. Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα. Η ελπίδα νίκησε. Αυτό το αποτέλεσμα να αλλάξει όλη την Ευρώπη. Ε, είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον. Θα αλλάξουν τα πάντα. Θα τελειώσει η λιτότητα. Είναι το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία τη Ελλάδο. Ένα το 1940. Μεταξύ άλλων ο Αλέξο Τσίπρα. Είμαι σίγουρο ότι η ελπίδα έχει έρθει. Δεν πρέπει να το περάσουμε. Όλοι αυτοί οι λεβέντε ξεβρακοτήθουν ή εδώ Αυτό ο τελευταίο πριν τον Κωνσταντάρα, που είναι σίγουρο ότι η ελπίδα είχε έρθει από το πρώτο βράδυ των εκλογών τότε, του βάλαμε αυτού. Είναι παλιά η που πανηγύριζαν στην πρώτη εκλογή και λίγο στη δεύτερη, κυρίω από την πρώτη, που νόμιζαν και έλεγαν όλα αυτά τα ωραία. Με πρώτο τον Ευαγγελόπουλο, βέβαια, που είχε μπει σε ένα αυτοκίνητο και έλεγε για τη Μέρκελ και έλεγε για τον Αλέξη. Όλα αυτά δεν τα έλεγαν μόνο αυτοί 6-7 που ακούσατε. Εκατομμύρια ήταν άνθρωποι, συμπολίτε μα που τα λέγαν. Έχουν μείνει κάποιοι ήρωε που τα λένε ακόμα ήθελα να ξέρω όλοι οι υπόλοιποι που πιστεύατε αυτά τότε τι ακριβώ λέτε και σκέφτεστε τώρα. Ξέρω δηλαδή, ξέρω, είναι βασανιστήριο αυτό που σα κάνουμε εδώ, να προσπαθούμε να μπούμε στο μυαλό σα. Δεν θέλετε, τα ξέρω αυτά με του λαού, τα έχουμε ξαναζήσει, κάνουν το λάθο, το βλέπουν από πριν το κάνουν, αλλά μετά δεν θέλουν να το συζητάμε καν ε, και δεν θέλουν να γίνεται καμία αναφορά σε αυτό το λάθο. Αν θέλετε δεν να πείτε πώ νιώθετε, 2.11.208.200, σα περιμένουμε πολύ μεγάλη. Χαρά και αγωνία. Ο Πάνος Καμένος έχει έρθει λίγο στην επικαιρότητα, κάτι συνομιλίες, ένας ισοβήτης του Νούρου Αν που είναι μέσα με έναν αξιωματικό του λιμενικού. Θα τα έχετε δει, αν δεν τα έχετε δει υπάρχουν στο YouTube εύκολα να τα βρείτε. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά είναι αλήθεια, πώς είναι η αλήθεια. Όμω, αν ακούγονται ονόματα υπουργών, δύο, ακούγονται ονόματα επιχειρηματιών, τρει-τέσσερι, ακούγονται μεθοδεύσει, ακούγονται ονόματα δικαστικών. Ωραία, όπω ακριβώ συμβαίνει σε κάθε σύγχρονη δυτική δημοκρατία, αποδεικνύουν και τα μισά να είναι αλήθεια, τα δύο στα δέκα που λέγανε και οι ΣΥΡΙΖΕΙ κάποτε, αποδεικνύουν πώ ακριβώ λειτουργεί όλο αυτό το πλέγμα των τριών εξουσιών, των, τεσσα... των πέντε εξουσιών, γιατί είναι και η δημοσιογραφική και η οικονομική εξουσία που είναι πάνω απ' όλα. Μαζί με τι άλλε τρει. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Εμεί μένουμε στην πολιτική πλευρά του πάνω καμένου, στον πολιτικό πάνω καμένο. Το κούρεμα θα το επιβάλλουν οι ίδιοι ξένοι. Θυμηθείτε αυτό που σα λέω. Και πολύ σύντομα. Τι εννοείτε. Εννοώ ότι το κούρεμα αυτού του μεγάλου οφειλόμενου του Λένε ότι δεν το συζητάει κανεί αυτό. Σα λέω λοιπόν ότι θα το επιβάλλουν οι ίδιοι ξένοι. Περίπου αφήνουν να αφα... φανεί ότι αυτό σημα... ε, από μόνο του σημαίνει πιστοτικό γεγονό, αν Εάν λοιπόν δεν γίνει. Ναι. Εγώ θα αποχωρήσω από την πολιτική. Εάν λοιπόν δεν γίνει, ναι. εγώ θα αποχωρήσω από την πολιτική. Ωραία, τι πάθαμε! Πάλι νικητέ στην κορφή. Ταιριάζει και για τον καμένο αυτό το τραγούδι. Φαντάζομαι θα το τραγουδούσε τότε. Είναι από τη δεκαετία του 70 που ήταν ο ύμνο τη Ονέτ. Πριν ο Ρόμπερτ Βίλιαμ γράψει το άλλο το πάρα πολύ ωραίο, εξίσου ωραίο, αν και αυτό είναι πιο επικό. Εδώ μιλάει για το θυμάρι και το βασιλικό. Ο Πετρετζίκη λείπει να τα κάνουν αυτά φαγητό, γιατί τότε ήταν οι στα βουνά, τώρα είναι μυρωδικά. Όλα αυτά τα λέμε μυρωδικά, τα βάζουμε στα φαγητά. Και βλέπετε την αξιοποίηση που κάνουν στα στοιχεία του παλιού ύμνου τη δεξια. Διαβάζουμε του Στάθη Καλύβα καθηγητή στο Yale. Το τέτοιο εκεί, στο Yale, το κολέγιο, ότι είναι το πανεπιστήμιο Yale στην Αμερική. Είναι καθηγητή ο κύριο Καλίβα, τον έχουμε μάρθει από την αρθρογραφία του στην καθημερινή. Έγραψε ένα άρθρο για τη Χούντα. Ε, μια παράδοξη κληρονομιά, ακόμη και ο τίτλο είναι έτσι πολύ ωραίο. Λέει διάφορα μεσακίοι, εντάξει, απόψει. Κάποια στιγμή αναφέρει, ιδωμένη λοιπόν, σου διαβάζω τη λέει, από την οπτική του παρόντο η δικτατορία είτε δεν εμπόδισε τον πολιτικό και κοινωνικό εξυγχρονισμό της χώρας είτε τον υποβοήθησε χωρίς βέβαια να επιδιώκει κάτι τέτοιο άρα λοιπόν όταν θέλουμε πολιτικούς και κοινωνικούς εξυγχρονισμούς δεν έχουμε παρά να κάνουμε δικτατορίες είναι ένα αυθαίρετο συμπάρεσμα εμάς εδώ που δεν είμαστε καθηγητές στο Yale λέει διάφορα ε, Πολύ ενδιαφέροντα. Ένα από αυτά που έχει κάνει μια αίσθηση, βλέπω και στον κόσμο στα social media, είναι το εξή. Παρά τι αυταρχικέ πρακτικέ του καθεστώτος είχε και τέτοιε, πολλέ τέχνε άνθησαν τότε, πηχούντα. Τέχνε άνθησαν και η νεολαία προσέγγιζε μαζικά τα δυτικά πρότυπα διασκέδαση, κατανάλωση και ζωή. Και εν πάση καταλήγει εκεί σε ένα παλιό έπιπλο. Ο Στάθη Καλίβα, μαζί με το Μαρατζίδη, έχουν γράψει και ένα βιβλίο το οποίο είναι. Ε, πολύ ωραίο τα εμφύλια πάθη μου γράφει μέσα διάφορα και αποδεικνύει την ε, έχει πιάσει το ΕΑΜ και προσπαθούν να απαντήσουν όλες αυτές τις δεκαετίες τα στοιχεία που το ΕΑΜ παραμένει στην κορυφή και πάνω απ' όλα και ε, αποτελεί αντικείμενο έρευνας και δόξας και τιμής προσπαθούν όλοι αυτοί όχι μόνο οι δύο καθηγητέ και άλλοι πολλοί να πιάσουν ένα ένα τα στοιχεία της δόξα του ΕΑΜ και να τα βάλουν κάτω, να τα αναλύσουν, το αποτέλεσμα είναι κωμικό, κανονικά κωμικό, γιατί ευτυχώς η δεξιά ποτέ δεν είχε βάθος, και άρα και η δεξιά λογική ποτέ δεν είχε βάθος. Σας διαβάζω την σελίδα 131, που είναι η αγαπημένοι μου από το συγκεκριμένο βιβλίο, μιλάει για το ΕΑΜ και για την εθνική αντίσταση, και λένε οι δύο καθηγητές, «Επιπλέον και αντίθετα πάλι με ό,τι πιστεύετε από πολλούς, Έτσι βγάζουν τα συμπεράσματα. Αντίθετα με ό,τι πιστεύετε από πολλού, θα σα πούμε το εξή. Συνεχίζουν. Ιδιαίτερα η ένοπλη αντίσταση ενίσχυσε τη συνεργασία με του κατακτητές. Συμπέρασμα επιστημονικό είναι αυτό πρώτον. Αντί να την περιορίσει, και ταυτίστηκε, η εθνική αντίσταση ταυτίστηκε με έναν εμφύλιο πόλεμο που οδήγησε σε νέε μεταπολεμικέ εμφύλια συγκρούσει. Ενώ η αντίσταση πάντα υπονόμευσε την πολιτική και οικονομική ανόρθωση τη χώρα. Και δηλητηρίασε την πολιτική ζωή για δεκαετίες. Εδώ στο τέλο, νομίζω, είναι και το ζουμί. Η εθνική, η ένοπλη εθνική αντίσταση δηλητηρίασε την πολιτική ζωή για δεκαετίες. Η αντίσταση των κατακτητή, σε αυτόν που έχει για τα χωριά, σε αυτόν που είχε καταλάβει όλη την Ευρώπη, σε αυτόν που είχε τα Auschwitz, δηλητηρίασε. Η αντίσταση σε αυτού με τα όπλα δηλητηρίασε την πολιτική ζωή. Με αυτό το πολιτικό σκευτικό, σκεπτικό, αυτοί οι δύο και άλλοι πάρα πολλοί προσπαθούν να μειώσουν τη δόξα. Το έργο, το, το, το ΕΑΜ γενικότερα, όσους βγήκαν στα βουνά είναι αυτή η κλασική λογική της δεξιάς σε αυτόν τον τόπο που υπάρχει ακόμα παρά τις πλαστικές που κάνει είναι η γεροντοκόρη, μια ξινή ανέραστη γεροντοκόρη τέτοιες απόψεις εκφράζονται, δεν μπορούν να μπουν σε βάθος ευτυχώς από τη μία πλευρά, δεν ξέρω αν θέλουν και όλες και αν αντέχουν και καταφεύγουν σε αποτυχημένες πλαστικές για να Κρύψουν τη σαπίλα του, γιατί αυτό ακριβώ γίνεται και η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν απέχει και πολύ από όλα αυτά. Το ίδιο κάνουν και οι ιδεολογικοί καθοδηγητέ, όπω είναι οι δύο καθηγητέ. Μάλιστα, ο ένα βγάζει και έρευνε για το Σκάι, ο άλλο γράφει άρθρα στην καθημερινή. Καφενείο του Yale, κανονικά απόψει: Καφενείο, ή ταξιτζίδε. Κανονικά, Λανσάρδο, βέβαια, ω καθηγητέ πανεπιστημιακοί, αλλά πολλέ φορέ θίγουμε και του ταξιτζίδε, οι απόψει του είναι πιο πάνω από όλα αυτά. Για όλα έγραψαν και θα γράψουν όλοι αυτοί οι τύποι εκτός από τα κελιά στα οποία κελιά ήταν φυλακισμένοι άνθρωποι όλες τις δεκαετίες μετά που η δεξιά ε, ήρθε σε αυτόν τον τόπο και έφτιαξε αυτό το ωραίο κράτος που βλέπουμε ήταν φυλακισμένοι άνθρωποι σε αυτά τα κελιά αλλά ποτέ, τότε και πάντα δεν ήταν φυλακισμένε συνειδήσεις. Akeja własne nu. A pluie nous réunit. Le soleil n'a pas osé par elle. Βγει η χώρα στις αλογορές Θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό να ενταχθούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης Είπε ο Άριστος να βγούμε στις αλογορές Το είπε κανονικά δεν είναι προϊόν μοντάς Αισθανόμαστε την ανάγκη να το πούμε Και σε σχέση με τα προηγούμενα επειδή βλέπω εδώ διαλόγους όπως συμβαίνει συνήθως Ας βγούνε καθαρά να πούνε Μας άρεσαν οι τάγματα ασφαλίτες Μας άρεσαν οι δοσύλλογοι Μας αρέσουν οι χούντες, οτιδήποτε λαϊκό, οτιδήποτε ταξικό. Αυτά έτσι πρέπει να προχωρήσει. Το λένε από εδώ, το λένε από εκεί, το λένε κομψά, το λένε στρογγυλεμένα. Βγει και πε το καθαρά. Βάζει τίτλο μια παράδοξη κληρονομιά για τη Χούντα. Πε ότι μ' άρεσε η Χούντα και προσέφερε στον τόπο η Χούντα, και αν χρειαστεί θα ξαναστηρίξουμε Χούντα. Γιατί πάντα θα στηρίζουμε Χούντε όταν βλέπουμε απέναντι το λαό να διεκδικεί αυτά που το αξίζουν και του πρέπει. Γιατί δεν βγαίνονται από καθαρά. Αυτό είναι το έτοιμά μα και μόνο αυτό. Μα αρέσουν πάρα πολύ τα οι απέναντι πλευρέ. Αυτέ διαβάζουμε. Περισσότερα βιβλία έχουμε από του απέναντι παρά από του από εδώ. Τους από εδώ άλλωστε του ξέρουμε. Άρα καθαρός λόγος, καθαρέ σκέψεις. Που λέει και ο Τσίπρας, καθαρός διάδρομος για το χρέος. Ο Τσίπρας δεν το πήρε ποτέ, ο λαός δεν ξέρει τι έχει πάρει.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 να διαδελώσουμε το διάλο, γιατί. Είχο. Εγώ στη θέση τους γλωσσόφλα θα σα Που λε, είναι δυνατόν. Γιατί, καλέ, τι προτιμά το χημικό. δεν του θέλουμε μέσα στην κοινωνία μα. Άρα, καλά, φάει το χημικό. Αφού δεν αντέχει το γλωσσόφυλλο, άρπα το χημικό τώρα. Μα τι μου λε τώρα, είναι δυνατόν. Και πέρα από γλωσσόφυλλα, εγώ θα σα έριχνα και σκάμπηλα. Δεν λέω τι σκάμπηλα, σκάμπηλα. Οι ανήθικοι δεν έχουν καμία θέση μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό λέω και εγώ, εγώ γι' αυτό σα έριξανε χημικά για να σα αποθήσουν του ανήθικου. Ασυχτήρια από το χάμπι, επιτέλου. Όντω δεν έχετε καμία θέση αυτή την κοινωνία. Ασυχτήρ, παρατάτε μα. Καλά, ντε. Που είσαι τη εβδομάδα. Ποιο είναι ο μεγαλύτερο χωνιστή βήμα που στην Ελλάδα. Ο Καμίνη. Ο Καμίνη. Ο καμίνη στο παίτυχαν, τόξα. Γιατί. Σε... Γιατί έτσι. Γιατί το Σάββατο έδωσε εντοί και κατέβασε όλα τα πανό του πάμε. α, το θέλει για το σπίτι του φαίνεται. Κάνει ρεαλιστική διαδήλωση 24 του στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχε χώρα έπρεπε να μπουν τα πάνω των πατηθείτε. <laughs> Κάποιο πρέπει να διαφημιστεί και αυτό Πάμε, πάμε, πάμε όλη την ώρα. Αμάτια γι' αυτό το πάμε, μισάφη. Κάτάλλε όλε τι κολόνε έχει κάνει. Ένα γνήσιο κίνημα προερχόμενο από το λαό όπω λέει και ένα παλιό. Ποιο λέγεται. Στο γίνεται αυτό το κίνημα. Τέλο πάνω θέλω να μπλέσω ή ολοβαίω, ολοβέρνο.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 Ναι Καλησπέρα Μωρι τσούπρες όλε. μαζί. Τι θες μωρι Γιατί με αποπαίρνεις πάντα Έτσι σου πρέπει Σκάσε έτσι έχεις μάθει Έτσι θα συνεχίσουμε Ακούω τώρα την άλλη που σου κάνει τα γλυκά μάτια Και την έχεις μιστάξει και μη βρέξει Ναι αλλά και εγώ ξέρεις κάτι Ακούω την αγάπη Ακούω την αγάπη Ακούω την αγάπη Την ακού, Την ακούς Και δεν ακούω τι σκέψει μου Μα δεν ακούω τι σκέψει μου Είμαι πειρασμένο και γελάκα στην πλατεία νερού, ξέρει που είναι αυτά. Ε, και πειράστηκα. Επειδή έχω πολύ μεγάλη αγωνία για το κρίσιμο αυριανό Eurogroup. να μου πεισω προ σήμερα τι θα γίνει. Και... Τώρα είμαστε μετά το Eurogroup. Hello Ναι, hello, αλλά εγώ δεν μπορώ να περιμένω μέσα. δεν με νοιάζει, πετύχαμε, κερδίσαμε χρέο το σβήσαμε Άι στο το τον Αλέξη και χωρί χωρί τα, τα ψυχοσωματικά. Θα Εντάξει, πηρεά... δεν Εννοείς. Όχι. Ρωτάω. Αν δεν την κάνει ο Σόιμπλε, ποιο θα την κάνει. Η αριστερά. <συσίλωση> Πόσε <συσίλωση> ακόμα να κάνει κολοτούβε, αυτή η αριστερά. Θα του κατεβάσει τα μολύβια τσίπρα. Ξαρτάται, άμα είναι μέρα μεσημέρι. Θα του κατεβάσει τα σόβρακα. Μέρα μεσημέρι μόνο τα κάνει αυτά. Άμα βραδιάσει, τον ύπια Γιατί όσο νυχτόνει, του Σόιμπλε μεγαλώνει. <συσίλωση> Την που δίπλα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Άκρα του τάφου η οποία έτσι δεν βγήκε. Θυμάσαι παλιά κάτι εποχές, που μπαίναμε Βεβαίω. μέσα, μου ανοίγανε τι πόρτε. χορεύαμε με τα ταούλια όλοι τι καλά, ε! Τώρα κανας μπατσάκος το... απ' να φανεί στην καλύτερη. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα. Και μια μικρή ζεστή αγωνία μου το αίμα. Ακούω την αγάπη, ακούω την αγάπη. Την αγάπη και δεν ακούω τις σκέψεις μου Και μια άλλη πτυχή πολύ σοβαρή τώρα του άρθρου του Καλίβα και όλα αυτά για τη Χούντα που λέγαμε πριν είναι ότι αν είναι έτσι στη Χούντα δεν ήταν τόσο σκληρά τα πράγματα αμαυρώνεται και ακυρώνεται η δράση ενός σπουδαίου αντιστασιακού Τι θα κάνει Τι θα κάνει Τι θα κάνει Τι είχα κάνει. Τι είχα κάνει. Τι είχα κάνει. Είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας όταν κάποιοι άλλοι κάθανε στα σπίτια τους. Αυτό είχα κάνει. Ήμουνα στην παρανομία. Είσαστε εσείς στην παρανομία. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες τι λέγανε. Τις λέγανε Χριστός Ανέστη Αληθώς, αληθώς δεν θα ακυρωθεί η δράση επαναστατική αντιστασιακή του Σιμίτη επειδή ο Καλύβας γράφει άρθρο ότι η Χούντα δεν ήταν τόσο σκληρή τον ακούσατε, κροτίδες τις λέγανε τις έβανε τότε, γουρούνες πέταγες εκκλησίες, λαός μερος β. Είμαι αρχαίο ακουράτη από το ΣΚΑΙ. Δεν έχεις υμερείς το είμαι young, Ακούγα αυτό 이거... και Greek λίγο να τηλέφωνο πάρω θα... Μας έχουν πρειξη με το μαλά. Εντάξει αυτό? Διάβασε καθόλου τη τι είπε ο Τσίμακος, ο Πανούσής. Ναι. Ωραίο ε. Έχει λαϊκό ρύθμα η Χρυσή Αυγή όπω Διάβασε μια είδηση που έχει κάτι γουρούνια επιτεθήκανε σε κάτι αστυνομικού στην Κρετή. Αμάν. Τι είναι, εμφύλιο. Είναι, εμφύλιο, ξέσπασε. παιδιά, ήρεμα ρε παιδιά, μην τρογόσαστε. Δηλαδή, μπάτσο στον μπάτσο, όχι παιδιά. <συσκ> ήρεμα παιδιά, είστε όλοι γουρνόπουλα. Τι κανίβαλα γουρούνια είναι ή εμφύλιο ξέσπασε. Oh. Ο μπαλούρδο έχει πάει διακοπέ. Δεν ξέρω. Επίση, νομίζω ότι δεν είναι εποχή του κυνηγιού για το γουρούνη. Είναι λάθο, είναι παράνομα. Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί τα γουρούνια να επιτεθήκανε στου. Μπάτσους, επειδή νομίζα ότι είναι ο μπαλούρδος και επιτεθήκαν στο δημοσιογράφο μπαλούρδο. Σε παράζω μέσα μου! Μπα. Μπα, τα μάτια μας τα μάτια από το επιθετικά για να κερδίσω εντυπώσεις, καταλαβαίνεις, ε? Για να μην πάει από κάτω φαλάκι. γιατί η αλήθεια είναι. Άντε, σιχτήρα, χαθεί. Ναι, ναι. ναι. Κερδίζω, μιλά... κερδίζω, κερδίζω μιλά από πάνω μου, έτσι, έτσι, μιλά από πάνω μου. Δεν μιλάω, έλα. Λέγε ρε πούς, τι θες Δεν θα με παίξει και εμένα όπως παίξεις η Λουκά. Ε πάρε ρίξε κανένα μπινελίκι κάτι Πες για τον Κιλτυρί Χριστή... ε... Αυτό είναι παλιό. Είναι παλιό και δοκιμασμένο και πολυπαίγμένο. Άσε μας. Άλλο. Βρες κανείς δικό σου. Ε, αυτή λέει κατά τον γκέις. Πες κατά τον Straight. Η Straight είναι του σατανά. Πες το. Ε, Η ένθε ε. είναι του σατανά. Λέει για τους αντίχρηστος. Πες για τους ένθεους. Να πω για κάτι άλλο. Μήπως να τη κλείσουμε ένα ραντεβουδάκι με εκείνον το παπαπ*** με το λεωφορείο. Α. Μ, δεν θα ήταν άχρηστο. Χρησιμότητο θα είναι έτσι και αλλιώ και ο παπαπ***.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 αγάπη μου αγάπη, και ύστερα πιο χαμηλά η μουσική. Τόσπασα λίγο, τι να κάνω, ρεφορμήσαμε. Δεν κατάλαβε, επανάσταση, επανάσταση. Πόσο φαραντούρη θα ακούσουμε. Άμε, άκου, άκου, δωρολογία ρε, από πότε, ρε, από πότε. Ε, δεν αντέχω, παιδί μου, άλλο δεν γίνεται. Πόσο, Μαρία Δημητριάδη, πόσο. Πόσο ξυλούρι, αγάπη μου, πόσο, ε, βάλει λίγο να το σπάσουμε. Βάλει λίγο δε Λιβωριά. Μα εγώ, πέρα σε αυτό το στάδιο. Μου, άλλο, νύχτα, Βάλει ο Χατζηγιάννη να κουνήσουμε τους κόλπου μα. κοίταμε. Δεν ξέρω πώ. Και που να στείλω μια σέλφη μου, Καστιγιάρη. Χατζηγιάννη. λέγοντα ποιο είναι αυτό θα... να πούμε κασιβιάρη φαντάζει το κασιβιάρη να τραγουδάει Όχι, το <στοί> έρηκα το <στοί> έχουμε ακούσει σε <στοί> καλύτερες Επισήμω, εδώ η χωροδή είναι χίλιοι, αλλά νομίζω ήταν και δεκάδε χιλιάδε που τραγουδούσαν σε όλο το Παναθενετικό Στάδιο. Είναι από τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση. Τιμή για το Μήκη Θοδωράκη. Με αυτήν σα αποχαιρετούμε. Μα πάει στο τρίτο μέρο του λαού σιγά σιγά και αμέσω μετά στο μαγκαζίνο. Γεια σα. Γεια σας, ο Αποστολής. Ναι, αυτός ένα μηδέν. Τα συγχαρητήρια μου για την ραδιοφωνική και την τηλεοπτική ελληνοφρένειας. Σας ακούω, ανελοιπός. Αχ, ευχαριστούμε πολύ. Από καλύτε. Πέραμα.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 Και είδα ότι αυτοί το στηρίζουν. Πώ τον πολέμησε εσύ στο φασισμό. Έχω πολεμούσα εγώ τη Χρυσή Αυγή με σωστά επιχειρήματα και αυτά. Τη oh. βλέπει αυτού του χαρακτηριστικού. Αυτό είναι το θέμα που νομίζω ο καθένα μα ότι έκανε μια ζήτηση κατά τη Χρυσή Αυγή και ότι πολέμησε το φασισμό. Ε, λίγο να τα βρούμε, παιδιά, τα θέματα πολύ, μεταξύ μα. Κάτι ένα ολοκληρώσω τώρα εγώ για αυτό. Κανένα λαό δεν έχει τίποτα κακό στο DNA του. Αλλά έχει απόλυτο δίκιο να πει ότι οι Γερμανοί, οι Εβραίοι και άλλοι λαοί έχουν τον φασισμό στην κουλτούρα του. Όχι στο DNA που είναι ρατσιστικό. τίποτα Κανένα λαό δεν έχει χα Κακός στο αίμα του ή του. Απλά η κουλτούρα των Γερμανών μιλάει για μια άρια φυλή. Η θρησκεία των Εβραίων μιλάει για τον εκλεκτό λαό του Θεού. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όχι στο DNA του κάθε λαού. Τη ζωή Κωνσταντοπούλου τη ξέρει, λες η Μέρκελ. Μπορεί, όλοι βλέπουμε καρτούν. Μπορεί να ξέρει και το κουτσούμπα. Το πρόβλημα όμως, φίλε μου, είναι ότι δεν το φοβάται το κουτσούμπα. Ενώ τη ζωή δεν... τη φοβά Κάπω λίγο θα του φοβόταν. Σίγουρα. Τώρα, τώρα με τον κουτσπάκο τώρα δεν λέει τίποτα. Ωραία, παιδιά μου δεν κάνει ο κουτσούμα, δεν κάνει ο κουτσούπα. Πάμε με τη ζωή μπροστά στην επανάσταση. Τι να κάνουμε την τη ζωή, λε, τη ζωή. Το, μισό λέω τώρα, φτάμε το κουτσούμα κανένα 19 χρόνια. Κεράσον κουτσούμπα τώρα σου λέω, αφού δεν δε λάβει το τρένο τώρα. Να... Ρε, πάμε με τη ζωή τώρα μπροστά για την επανάσταση να τελειώνουμε τώρα. Έλα, επόμενο. Τώρα και... και... διμητράκη μου, τι να κάνουμε, η ζωή είναι πιο άξια. Κοίταξε να δει όταν πήγα να τα συζητήσουμε. Θα δούμε την ψάρια πια ανήλη. Ε, τι Αφού τι θέλει ο λαός τέλος δεν υπάρχει πάμε Το πάμε να γίνει μεταβίβαια στη ζωή Να ανήκει στη ζωή το πάμε εγώ, εγώ... Άσε τις βαλακίες εγώ... ζωή ζωή γέρα Έλα έλα Πρέλα με οριλούδα με μια ώραρέ! Ακουγα την ελευθερία του Λαό το Σάββατο και άκουσα εδώ τα που είπε να πούμε ότι και στα μάξη του παλιωκό σα να μπορέσει, λέει για να κάτω πέντε χιλιόμετρα θα πω. Το θέμα δεν είναι αν σα σε βάλει στα μάξη γιατί είτε στην τσύπτρα τα μάξη, μίσεί του σαμαρά είτε να με στου μαλάει του κούλι που έρχεται. Έρχεται τώρα κι εσύ. Ο ίδιο λέει ότι έρχεται, δεν πάει να πιώ λέει ότι έχετε πάμε ότι έρχεται. Λέει ο Κυριάκο ότι έρχεται και δίκιο το πιστεύει αυτό. Τι να σου πω τώρα, κάτσαμε να το ασχοληθεί με. Ε, μα... Τι, τι νομίζει, δεν θα βγει πρωτοκόμμα τώρα αν θα έρθει, δεν θα έρθει, θέμα Θα ρε, Ελιστα, <σοπότε> πες, σιλικές, 240 τα βρούνε, ρε Μαρκέ. Τέλο πάντων, για πέσει <σοπότε> μου. Τι μαρκέ. Καθόμαστε τώρα και βακαλιζόμαστε και καλά. Θα <σοπότε> αλλάξουμε πολιτικά σκηνικά. <σοπότε> Άσε Για πέσει. Ήθελα να του πω ότι το θέμα <σοπότε> δεν είναι σε βάλει στα μάξι. Το θέμα είναι το τι αντάλλαγμα θα ζητήσει. Γιατί και στα μάξη του Αντρέα που μπήκε στο 81, πάλι πίσω είσαι φίλε. 100 χρόνια πίσω να πούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, αγαπητό κερατό μου. Και επειδή αυτό το καριτάκι, για σένα λέω τώρα, εσύ είσαι το καριτάκι. Δεν κρατάει τηλέφωνα και τέτοια. Δεν έδωσα, παίρνα από εδώ να τα πούμε από κοντά. Μα λ**α βλέπει να δημιουργείται η ηζήλιο. Το βλέπω, ναι, θα τον εφάς. <laughs> Σουγάμπινιο. Φιλάκια στα κολομπέρια καθήκη, yeah, έλα